Τον Για αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησιές μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες και από την Εκκλησία. Πάσχα το Αγγέλο. Για αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησιές μας. Πάσχα, Μερά Πάσχα, Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Για αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησίες μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες του και από την εκκλησία. Άλλαξε, άλλαξε το σύντημα, όπως καταλάβατε από χθες, είναι ο εκπρόσωπος. Ο κύριος Πέτσα, ο οποίος την ενημέρωση που έκανε το άλλαξε. Μένουμε στις εκκλησιές, δεν μένουμε σπίτι, φεύγουμε από το σπίτι, λέμε ότι πάμε φαρμακείο και περνάμε στην παρανομία και κάνουμε το σταυρό μας και μπαίνουμε και καθόμαστε με στην εκκλησία. Ε, το αλλάξαν χθε οι κυβερνητικοί, ενέδωσαν τελικά, δεν άντεξαν με όλες αυτές τις πιέσεις. Καλά το πήγαν μέχρι χθε. ήταν υπεραρκετή η σοβαρότητα και ήταν και τόσο κόντρα ο ρόλο. Οπότε είπαν χτες να το αλλάξουν και ακούσαμε πώς το διατύπωσε. Μένουμε εκκλησίες και ακούμε ό,τι μας λένε από τις εκκλησίες μας ε, τόσο ομά και καθαρά. Το καθαρίσαμε εμεί λίγο για να γίνει πιο σαφές σε όλους. Αλλά στην ενημέρωση που έκανε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το Press Room, εκεί λοιπόν έδωσε την οδηγία, θα το έχετε ακούσει και αν δεν το έχετε ακούσει θα το ακούσετε τώρα, είναι πολύ ωραίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνηση των Αρίστων, να πει επ, ένα μήνα να μα λέει: Σε όλου μένουμε στο σπίτι, να μα έχουν μουρλάνει όλοι να μένουμε στο σπίτι, με το που ανοίγει την πόρτα, να πατήσει το πόδι έξω, να νιώθεις τόσο ένοχο όσο κανεί στον πλανήτη, και να λέει λοιπόν ο πέτσα ότι θα πηγαίνετε για διάφορου λόγου έξω, ψώνιο, σούπερ μάρκετ, γιατρού, βόλτα με το σκύλο ή οτιδήποτε, σωματική άσκηση, αλλά θα μπορείτε να πηγαίνετε λίγο, να ανάβετε το κερί, να μένετε μέσα, να κάνετε ό,τι θέλετε στην εκκλησία και μετά να ξαναβγαίνετε. Όσον αφορά το ωράριο, εξετάζουμε διάφορα θέματα ώστε να μην υπάρξει κανένα συνωσημό, υπενθυμίζοντα βέβαια πάντα ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβληση για μετακίνηση τη εκκλησία, αλλά παρηπτώνο, αλλά παρηπτώνο, αλλά παρηπτώνον, μπορεί κάποιο να κάνει κάποια άλλη έξοδο από το σπίτι του για του άλλου λόγου που δικαιολογεί αυτή την έξοδο να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που λέμε ατομική λατρεία παίρνοντα και από την εκκλησία τη εννοία του. <χι> Αλλά ο ελληνικός ήλιος, Πάσχα, Μεγαπάσχα, Ήλιος Τον Πάσχα. Ο ελληνικός ήλιος ο οποίος φωτίζει, θερμαίνει και απολμένη και ένα πορυπαντικό δεν τα κάνω όλα αυτά με αυτή ακριβώς τη σειρά. Δεν θυμάμαι. Θα το καταλάβουμε τώρα έτσι. Λοιπόν όλα κρύβονται στη λέξη παρεπιπτόντος. Μία λέξη ήταν αρκετή για να καταρρεύσει όλο αυτό το οικοδόμημα των πολύ σοβαρών αρίστων, οι οποίοι στην πολύ κρίσιμη στιγμή ε, κυβερνάνε αυτή τη χώρα και την οδηγούν ω πολύ καλοί τιμονιέριδε εκεί που πρέπει να πάει η χώρα και δεν ξέρω εγώ πάρα πολλά άλλα. Αλλά α μείνουμε στον ήλιο, το λέει και το τραγούδι εδώ, ο Φωτοδότης» φωτοδότη που ακούσαμε. Ο ελληνικό όμω ήλιο, γιατί οι άλλοι ήλιοι, ο ισπανικό, ο ιταλικό, ο αιγυπτιακό δεν είναι και τόσο καλή, κυρίω του Μπαχρέιν. Ο ήλιος, ο ήλιος δεν είναι τόσο καλός, δεν είναι τόσο καλή η άλλη ήλιη όσο ο δικός μας Είναι ένας από αυτούς τους τύπους τους θεούλιδες Στο διαδίκτυο που κάνει τις σχετικές διαπιστώσεις Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα μια και μόνο ελληνική Μακεδονία Καλησπέρα ελάς. Αφήστε τους Έλληνες να βγουν έξω να τους δει ο ήλιος Είναι όχι ένας τυχαίος ήλιος αλλά ο ελληνικός ήλιος Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει Ο Ελληνικός Ήλιος Και κάθε μέρα γίνει την επιδερμίδα μου Ο Ελληνικός Ήλιος ο οποίος φωτίζει, θερμαίνει και απολυμμένει Απ' τους χωλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι που απ' αυτούς την πατρίδα μου Επαναληψή Την πατρίδα μου Ο θεός ήλιος, ο θεός τη Ελλάδος Ο ελληνικός ήλιο ο οποίος φωτίζει, θερμένει και απολυμμένει ε, ε, Λευκένει έλεγε η διαφήμιση yeah. Προσπαθούμε να θυμηθούμε ποια διαφήμιση ήταν, απορυπαντικό ε, Εδώ ακούσαμε ότι ο ελληνικός ήλιο δεν είναι τυχαίος δεν είναι, είναι ένα ήλιο που τον βλέπει στην τύχη, τον συναντά, δεν του δίνει σημασία. Είναι ο ελληνικός ήλιο, ο οποίο λευκένει, απολυμμένη, θερμένη και κάνει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είσαι στα, πάνω στα σύνορα ε, και έχεις, έχει χιλιακάδα. Περνά στην βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια, εκεί δεν είναι ελληνικό ο ήλιο, δεν έχει την ίδια ωφέλεια που έχει. 500 μέτρα πιο κάτω που είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι ο ελληνικό. Ο φωτίζει μόνο την Ελλάδα, μάλλον όχι μόνο την Ελλάδα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδα. Αλλά να κρατήσουμε αυτό, ότι βγείτε έξω για να πάτε εκκλησία προφανώ ή αν πάτε κάπου αλλού, σίγουρα να περάσετε από εκκλησία. Είναι μία άποψη επίσημη τη σοβαρή κυβέρνηση, όπω την είπε ο σοβαρό και κουρεμένο πια, ο ε, κύριο Πέτσα, το είδαμε όλοι, ο κύριο Πέτσα. Ε, είναι μία άποψη. άλλη άποψη του φίλου εδώ. Συμπολίτη συνέλληνα, καθαρόε μου Έλληνα από την Μακεδονία, είναι ότι και να βγείτε έξω δεν παθαίνεται τίποτα, γιατί είναι ο ήλιο ο οποίο θερμάνει, απολυμάνει και κάνει τα πάρα πολύ ευεργετικά στον Έλληνα πάντα. Γιατί ο Έλληνα ήλιο θέλει και Έλληνα λαό από κάτω, δεν γίνεται διαφορετικά. Κάποιο θα του πει ότι υπάρχουν και αλλού ήλιοι που κάνουν τέτοια. Όχι είναι η απάντηση, δεν υπάρχουν. Λέει κάποιοι, άκουσα πριν, κάποιο είπε, λέει το Παχρέι, λέει, είχε τον πρώτο νεκρό, λέει και έχει τετακόσα κρούσματα και μάλιστα έχει και τον πρώτο νεκρό τον παχρέιν λέει δεν έχει ήλιο ρε φυλαράκι. τον παχρέιν δεν έχει τον ελληνικό ήλιο και δεν λένε Ελλάς η χώρα του ήλιου δεν λένε Παχρέην η χώρα του ήλιου το εύκρατος ελληνικός Θεός ήλιος Είσαι ο Κά! Καϊκαμε, τι πάθαμε από του πολλού πολιτικού. Και εσύ, ένα από αυτού, που ξεπουλά, ευκολία την πατερίδα μου. Στήκαμε ε, την επανάληψη. Την πατερίδα μου. Αφήστε του Έλληνε με του δύο ήλιου. Ο ελληνικός θεός ήλιος που φωτίζει, θερμένη και απολυμμένει τα πάντα. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Πατρίς, ζήτω το έθνος, ζήτω η ελευθέρα και η αιωνία Ελλάς. Ζήτω ο ήλιος έπρεπε να πει, δεν το είπε Έτσι λοιπόν ο ήλιος του Μπαχρέιν δεν ωφελεί τίποτα Δεν λευκένει, δεν απολυμμένει, δεν θερμένει, δεν σώζει Ενώ ο ήλιος στην Ελλάδα, δηλαδή αν από τον Μπαχρέιν φύγουν και έρθουν εδώ έχουν σωθεί Εκεί που κάθονται δεν έχουν καμία απολύτως μοίρα Η τύχη τους είναι προδιαγεγραμμένη, η συμπολίτης είναι αυτός Δεν είναι τόσο σοβαρός ο πέτσα ο συγκεκριμένος συμπολίτη που ακούσαμε προφανώς ο κύριο Πέτσα είναι πιο σοβαρός από τον συγκεκριμένο συμπολίτη και πιο σοβαρός από τον συμπολίτη και πολιτικό αρχηγό που ακολουθεί ο οποίος κυρίως Κυριάκος Βελόπουλος ε, πέρα από τον ήλιο και πέρα, πέρα από τα παρεπιπτόντος που είπε ο, ο Στέλιος Πέτσα, ε, κάνει μια άλλη αποκάλυψη για να καταλάβετε τι σημαίνει ελληνικό DNA Μας φέρνουν παραδείγματα συνεχώ για τον κοροναϊό την Ιταλία, την Ισπανία, την Αμερική και τη Γαλλία κυρίω. ξεγνώντας ότι υπάρχουν δύο βασικέ διαφορέ. Η Ιταλία είχε τεράστιες απώλειε στον βορρά. Στον νότο η θνησιμότητα από τον κοροναίο είναι ελάχιστα, πυροελάχιστη. Πιο μικρή και από την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα να πούμε για την Ιταλία. Πρώτον, ή στη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή από την Νέα και κάτω, ή διαφορετικό το DNA των ανθρώπων. το θα μου πει τι Μεγάλη Ελλάδα, Ελλάδα κτλ. Δεν ξέρω ότι εννοώ. Αυτό σα λέω. Αυτό ισχύει. Για κάνουμε τώρα. Ο καθηγητής Νεταφυλίδης είπε ότι το DNA παίζει ρόλο, το λένε όλοι. Κάτω από την άπορα, από αυτό. Κάτω από την άπορα, από αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένος, ακούσατε με επιχειρήματα και με πολύ ωραία φρασιολογία γενικότερα. Ε, δεν ξέρει τι εννοεί, αλλά το, το εννοεί. Τι θέλει να πει θα κάνουμε εμείς εδώ την ερμηνεία, γιατί γι' αυτό υπάρχουμε. Ότι οι αρχαίοι, οι μόνιμοι πρόγονοι, οι Έλληνε που είχαν μεγαλώσει κάτω από τον ελληνικό ήλιο και αυτή γιατί ο ήλιο είναι ο ίδιο χιλιάδε χρόνια δεν αλλάζει, οι Έλληνε αλλάζουν, αλλά με το ισχυρό DNA σε όλο το, το διάβα των αιώνων, είχαν κάνει απικίε. Πού είχαν κάνει απικίε? Στην κάτω Ιταλία. Έχει μείνει λοιπόν εκεί το DNA, μπορεί να γίνανε Ιταλία αλλά βασικά είναι Έλληνε και αυτοί. Όλοι το ξέρουν αυτό, από την Νάπολη και κάτω είναι Έλληνε. Λοιπόν, αρρώστησαν οι πάνω στο Μιλάνο, αλλά οι κάτω δεν αρρώστησαν γιατί, γιατί είναι Έλληνε, γιατί. Οι παλιοί Έλληνε, οι αρχαίοι είχαν τον ήλιο των φωτοδότη, τον δικό μα ήλιο που τον πήραν από εδώ και πήγαν εκεί με την ευλογία του ήλιου και έτσι λοιπόν όλη η μισή Ιταλία είναι Έλληνε και γι' αυτό δεν έχουν πάθει τίποτα. Πρόεδρος ελληνικού κόμματο, Κυριάκος Βελόπουλος, όλα αυτά τα λέει, είναι τεκμηριωμένα, τα ξέρει, άφησε και κάποια υπονοούμενα, δεν ήθελε να τα πει τόσο καθαρά αλλά τα λέμε εμείς εδώ καθαρά, αυτά ακριβώς ήθελε να πει. Δεν είπε, μόνο αυτά, δεν είπε μόνο αυτά, έκανε αποκαλύψει και για το βορρά και για τις χώρες τη Ευρώπη. Το δε δεύτερο <coughs> έχει να κάνει με τι περιοχέ που αναφέραμε: Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Στα μέρη που μιλάμε έχει πάρα πολλού δοθομετανάστε. Πιο πολλού δεν αντέχει, η Νότια Γαλλία, παραδείγματο χάρη. Το Μιλάνο, η Λοβαρδία, έχει πάρα πολλού δοθομετανάστε και μετανάστες Κινέζους που δουλεύουν και εργάζονται. Δεν μιλάω για την Ισπανία, τη Βαλένθια, είναι όλα αυτά. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει και κάθε μέρα Βάζτε μία το πρωί στα χέρια Κάθε μέρα Μία το απόγευμα και μία το βράδυ και δεν περνάει ούτε ο κοροναϊός, ούτε η ώσης ούτε η τίποτα Στην επιδερμίδα μου, απ' τους πολλούς πολιτικούς Κι εσείς ένας απ' αυτούς που ξεπουλάνε με ευχολία το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροδιακό, το οποίο δρά εναντίον των πολήσεων και των λιμόξεων είναι ο ήλιο που έχει επιχείρημα. Αλλά ο ελληνικό ήλιο. Και κάθε μέρα και την επίπεδα. Ρεκαίκα με τι πατάμε από του πολλού πολιτικού και στι ένα σαπαφού που με ευκολία, την πατρίδα μου. Ορτίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου, για να εξηγηθώ και να δώσω την πατρίδα. <σ quantify> την πατρίδα μου. την ευκαιρία, ακούσαμε το πολιτικότατο τραγούδι, ε, είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος, ξεπουλά στην πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα και οικολογικό και πολιτικό ε, βαρδής και και τη γαρμπή, ένα δίδυμο πάρα πολύ ωραίο, ένα τραγούδι εμβληματικό, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, το ωραίο τελειώσαμε όλα αυτά, αποκαλύψαμε τι κάνει καλό στον άνθρωπο ε, ποιοι διαδίδουν τον ιό ο Ιταλία, ο, ο Έλληνε. Τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά είναι καλό που και πού να τα θυμόμαστε. Να μην μείνουν κρυφά, κάποιο να τα λέει. Και ευτυχώ έχουμε πολλού που τα λένε και από το διαδίκτυο και από το press room και από τον uh, κύριο Βελόπουλο. Ο Πέτρο Γαϊτάνο, πάντα τέτοιε εποχές ήταν στα πάνω, το θυμόμαστε και πέρυσι διαφημίσεις και κάθε χρονιά με τα εγκόμια. Γενικώ τον βλέπουμε, δεν μα λείπει καθόλου. Φέτο, επειδή δεν υπάρχουν όλα αυτά, Εδώ έχει ρίξει στι συνεντεύξει. Ευτυχώ, α εμεί, βγήκε χτε στην Κουτσελίνη. Ένα λάθος που θα μπορούσες να παραδεχτείς δημόσια. Ποιο θα ήταν αυτό. Ξέρεις τι γίνεται. Ένα από τα λάθη που παλεύω είναι κάποιες υπεροχές που μου έχει δώσει ο Θεός. Κάποιες υπεροχές που μου έχει δώσει ο Θεός. Ας πούμε την καλή φωνή είναι μια υπεροχή. Αυτές τις υπεροχές δύσκολα τις διαχειρίζομαι με την ταπεινότητα που αναζητώ. Απλά πράγματα. Επειδή είναι, έρχεται και μεγάλη εβδομάδα και Κάτι που χρόνια λέμε, διαμέσου της Μεγάλης εβδομάδα, των παθών, η θρησκεία μας και όλα αυτά είναι η μετριοπάθεια, η μετριοφροσύνη, η ταπεινότητα. Αυτό ακριβώς μόλις ακούσαμε ότι έχει, του έχει δώσει ο Θεός πολλές υπεροχές και δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Η, η υπεροχή που διάλεξε να μας πει είναι η φωνή του αλλά στη συνέχεια της συζήτησης, επειδή τον εργαλίσανε λίγο, αποκάλυψε τι αποκάλυψε. Το βλέπουμε επίσης όλοι, αλλά επανέλαβε και αυτό, σημείωσε με ένταση και μια άλλη υπεροχή. Νάρκισος υπήρξε ποτέ, Φανό. γιατί, Φανό. γιατί α, είσαι ένας ωραίος άντρας. Δηλαδή υπήρξε πολύ ωραίος άντρα συνεχίζεις, αλλά με άλλη ωριμότητα. Αν αυτό που λες ισχύει, πού μάλλον έτσι είναι... Πού μάλλον έτσι είναι... Είμαι ένας, θα λέγαμε, μεταφασικά στοιχεία ενός ωραίου άντρα. Θα λέγαμε μεταφασικά στοιχεία ενός ωραίου άντρα. Είμαι πολύ ωραίος, μετάος, μετάος. Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Πλάκα μου κάνετε. Τις κούκλες δύο δύο, τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο, από την Είσαι πολύ ωραίος Αλήθεια Βεβαίως Αυτό τελικά ταιριάζει και φέτος Είμαι πολύ ωραίος Αλήθεια Αυτό μάλιστα Βεβαίως ήταν η απάντηση Όλα αυτά ήταν μοντάριστα Κανονικά λέγανε χτες Συζητούσαν πόσο ωραίος είναι Τι ωραία φωνή έχει Δεν μπορεί να διαχειριστεί τις υπεροχές που του έδωσε ο Θεός Από το τελευταίο το βλέπουμε όλοι το καταλαβαίνουμε Τελειώσαμε και με τον Γαϊτάνο. Η Ιερά Σύνοδο αποφάσισε: για να μην μιλάει κάθε Μητροπολίτης και τα κάνει μπάχαλο, να έχει έναν Μητροπολίτη, εκπροσωπό τη, είναι ο Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Ο Ιερόθω βγαίνει συνεχώ εδώ και δέκα μέρες σε όλα αυτά τα θέματα που μα απασχολούν και δεν θα έπρεπε μέσω κορονοϊού για την υγεία του κόσμου να συζητάμε πόσο θα ανοίξει, τι ώρα θα ανοίξει, πώ θα πάνε, τι θα γίνει. Παλαβά όλα αυτά. Εν περιπτώσει, τα συζητάμε όμω. Βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί. Μάλλον χτες έγινε ένα ολόκληρο θέμα γιατί βγήκε μια ανακοίνωση η οποία έλεγε θα ανοίξουν δύο ώρες το κάθε μέρα το πρωί Την Μεγάλη Παρασκευή θα ανοίξουν από τη μία το μεσημέριο στις πέντε το απόγευμα που σημαίνει κοσμοσυρωή για τον επιτάφιο Το καταλαβαίνει ο καθένας ότι χτίζουμε όλοι όλο αυτό τον καιρό θα καταρρεύσει, δεν χρειάζεται λογικό επιχείρημα Όποιο λίγη η λογική να έχει καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνουν όλα αυτά Σήμερα το πρωί βγαίνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ε, να πει για αυτή την ανακοίνωση που όλοι είδαμε χθες ε, που έλεγε τα ωράρια των εκκλησιών ενώ τίποτα δεν πρέπει να είναι ανοιχτό και τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί, τονίζω το σήμερα στο Sky για την ανακοίνωση της εκκλησίας. Για πάμε τώρα σε αυτή τη σύγχυση που πήγε να δημιουργηθεί, αλλά ευτυχώς uh, τα πράγματα πήραν το σωστό δρόμο, σεβασμιότατα. σχετικά με μια, μια ανακοίνωση της Συνόδου για το πώς θα λειτουργήσουν οι ιεροί Ναΐ μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τι συνέβη, πρώτα απ' όλα γιατί αυτή η ανακοίνωση έγινε δημόσια. Είναι πάρα πολύ εύστοιχη η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια εγκύκλιος που εστάλει από την Ιερά Συνόδο η συλλοποίηση τη αποφάσεως της Ελλάδα Συνόδου. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιο το διέρευσε κάπου, δημοσιεύτηκε και... Άρα διαρροή έγινε. Δεν ήταν επίσημα Νομίζω από την ΕΚΣΙ ναι. η δημόσια. Όχι, εμείς δεν το στείλαμε αυτό στα μέσα μας και η συνεμερώσταν έγραφος εσωτερικής ήταν για τους Μητρο Ακούσατε τι είπε σήμερα το πρωί: Ότι ήταν εσωτερική διανομή. Δεν ξέρω λέει για ποιο λόγο και ποιο το έδωσε στα μέσα ενημέρωση. Είναι Μητροπολίτη, Ναυπάκτου, ο ίδιο χτε το πρωί Στο Γιώργο Παπαδάκη. Λοιπόν, λέει, λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι, ε, αν θέλετε, το διαβάζω. Οι θύρε των ιερών ναών θα παραμείνουν κεκλεισμένε κατά τη διάρκεια απασών των ιερών ακολουθειών. Οι θύρε θα ανοίγονται τουλάχιστον δύο ώρε μετά το πέρα το κατά την πρωή ανεκάστηση ημέρας της Μεγελής Εβδομάδας της Ιεράων Ακολουθειών ήρτη από ενδεκά της πρωινής ώρας έως μία το μεσημέρι πριν της Μεγάλης παρασκευή, όταν εξαιτία του γεγονότητας ότι οι Ιερές Ακολουθείες περατούνται αργότερο το άνοιγμα των θηρών θα γίνει από πρώτη καθομία το μεσημέρι μέχρι πέντε το απόγευμα. Άρα οι πόρτες ανοίγουν και ανοίγουν γιατί? Για να μπει ο κόσμο. η πιστή για αυτό δεν ανοίγουν σε εμάς Ναι, ναι, βεβαίως, για να μπουν μέσα και θέλουν να προσκύνησουν το επιτάφιο, για παράδειγμα. Πέρα από το προ προσκύνημα του επιταφίου, ο ίδιος λοιπόν χτες διάβασε την ανακοίνωση. μόταμο, όπω όπως λέμε. Λέξη, λέξη, τι διάβασε. Και βγαίνει σήμερα ο ίδιος, μητροπολίτης του Λαζάρου αύριο, μεγάλη βδομάδα την επόμενη εβδομάδα και λέει δεν ξέρει ποιος και για ποιο λόγο τα διέδωσε όλα αυτά γιατί ήταν ένα εσωτερικό έγγραφο της Εκκλησίας το οποίο το είχε βγάλει Βούκινο ο ίδιος χθες με τη φωνή του. Μητροπολίτε, Εκκλησία, μπάχαλο ελληνικό γύρω από όλο αυτό το θέμα. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, να σταθούμε και στην ουσία γιατί δεν είναι αλλιώ ψέματα, που λέει καραμπινά τα ψέματα ο συγκεκριμένο Μητροπολίτης στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι ότι, όπω ακούσαμε, το σχέδιό του είναι να πάει ο κόσμο να κάνει ουρέ τη Μεγάλη Παρασκευή για να προσκυνήσει τον επιτάφιο και καταλαβαίνει ο καθένα τι σημαίνει, ακόμη κι αν η ουρά απ' έξω είναι ανά δύο μέτρα, τι σημαίνει, πηγαίνει ακουμπά στον επιτάφιο. Έχουν ακουμπήσει, φιλήσει άλλοι. Δεν υπάρχει καλύτερη οδός μετάδοση του Ιού από αυτήν την εικόνα και αυτό το σκηνικό. Το άλλο είναι το άγιο Φως, ο Δήμαρχο Αργυρούπολη, μάλλον δεν θα μάλλον, δεν ξέρουμε, δεν θα το μοιράσει delivery πορτά πόρτα. Έρχεται όμω ο Βελόπουλο, ο πρόεδρο κόμματο, ο οποίο δίνει τη λύση. Η κυβέρνηση αποφάσισε κάτι, με το οποίο μπορεί να διαφωνεί κάποιο. Δηλαδή, ο delivery που πάει το τζατζίκι με το γύρο. Στο σπίτι δεν μπορεί να μου φέρει ο τάγιο φω. Ο Τιλιβερά πηγαίνει το τζατζίκι. Πηγαίνει το τουρσί. Ο Τιλιβερά που πάει το τζατζίκι με το γύρο. Στο σπίτι δεν μπορώ να μου φέρει ο Τάγιο Φως. Ο ελληνικός ήλιος. Πάσχα μεγάπη Πάσχα. Α! Πάσχα τον Ελλήνο. Τον Ελλήνο Πάσχα. Α! Και ένα κοτοπουλάκι του Πάσχα τώρα στο τέλος. Έτσι λοιπόν και τζατζίκια και... και... Τύπο, το είπε Τουρσί. Πάει Τουρσί, κάποιο ντελιβερά. Ποιο παραγγέλνει Τουρσί. Καλά, ο ντελιβερά, μάμα του πει θα το φέρει. Ποιο παραγγέλνει Τουρσί. Οπότε ε, μάθαμε εδώ πώ μπορεί να γίνει σωστά η ίδια η αναμονή. με τα σουβλάκια θα έχει και καντήλια μέσα. μένα, δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη μορφή, θα βρεθεί μια ευρεσιτεχνία να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα. Εδώ είναι ελληνοφρένεια. Μάλλον εδώ δεν είναι ελληνοφρένεια. Γύρω-τριγύρω είναι όλο ελληνοφρένεια. 2 11 880, τηλέφωνο επικοινωνία 8 το mail του σταθμού και της εκπομπής ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσει. Έκανα μια βόλτα στι προηγούμενε μέρε στο διαδίκτυο. Α, με τι χαρτί με πάτησε το 3? Χειρότερη είναι η βόλτα στο διαδίκτυο, πιο επικίνδυνη από τη βόλτα στο δρόμο. Συμφωνούμε, αλλά δυστυχώ είναι πιο επικίνδυνη γιατί στι 5 Νοεμβρίου έκανε επίσκεψη στην Κίνα ο Κούλη. Να τα. 12 μέρε ακριβώ, στι 17 Νοεμβρίου. Έφερε το χτυκιό. Ήταν το πρώτο κούλιμα. Τυχαίο. Όχι. Δεν ξέρω. Ή έφερε το χτυκιό εδώ ήρθε ή πήγε το χτυκιό εκεί. Το πήγε, το πήγε και το αφιλοκάνε βόλτε. Το πήγε τον ιό, κατάλαβα. Είναι αυτό που λέμε τον θα το εκφράσουμε λίγα λόγια αυτό που ζούμε. Θα το ναι, όχι με πολλά βαριέμαι. Είχαμε και έχουμε μια δεξιά του κόλου Του Είχα... κούλι μην μπερδεύεστε, του κούλι. Είχαμε και έχουμε μια ψευτοαριστερά του κόλου Είχαμε mm. και έχουμε τους κεντρώους του κέντρου του κόλου Έτσι καλύπταμε το σύνολο των επιστίων. Και τώρα μας προέκυψε και το σπυρί στον Ο κοροντοελιός. Πραστικά μας. Βρε <laughs> καλά. Για να σε φτάσουμε, περνάμε από το Μποχρανιστάν. Καλά να πάθετε. Ναι, καλημέρα, να ρωτήσω κάτι. Ο Μπουργκόμενο δεν τελειώνει. μία η ώρα, έχει τελειώσει για να μπει η Ναι, τέλειωσε. Τι τέλειωσε, έχει πόσε μέρε που πάει παραπίσω. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Απόσο παραπίσω, Α. δεν το έχω παρατηρήσει. Κλέβει. Ναι, κλέβει. Α, παπά. Αφού είναι απόλαυση, αμαρτία, δεν είναι να μην ακούσουμε λίγο παραπάνω. Όποιο θέλει να πανακούσει, πάει και στη Βουλή. Α, Απα-πα. παπά. Πα. Ναι, αποτρόπαιο. Δεν είναι χάρμα όμω αυτιών. Πριν καμιά ώρα, το ελικόπτεράκι από τα Τουρκοβούνια πήρε αφού έφυγε με ειδική προφορική άδεια από κάποιον υψηλά στάμενο. Παρότι υπάρχει ε, νόταμ το οποίο απαγορεύει να πετάει οποιοδήποτε ιδιωτικό ελικόπτερο ή αεροταξί όπω αυτά, mm. πήρε τα πελατάκια του από τα Τουρκοβούνια και τα πήγε στι πέτσε που έχουν τη βίλα του. Αυτό κατά παράβαση οποιοδήποτε άλλη ιδιωτική πτήση το επέτρεψαν. Εσύ πριν τρακωσάρα να σε πιάσουν να πηγαίνει παρά έξω το σπίτι σου. Αυτή μια χαρά λοιπόν όχι απλά πετάνε, πετάνε και με άδεια ούτε παράτυπα, παράνομα. Παράτυπαν σίγουρα. Πετάνε, πετάνε και με άδεια για να πάνε στη βιλίτσα τους. Αυτό είναι. Μου την έχει δώσει πραγματικά φίλε. Ναι. Ελληνοφρενιά. Ναι, ναι. Μπορώ να βγω στον αέρα να πω κάτι, δηλαδή. Για yeah, βγείτε, yeah. τι θα πείτε, κάποια μαλακία. Όχι, oh, δεν θέλω να πω κάποια μαλακία. Θέλω να ρωτήσω αν πατώνετε. Αν. Αν πατώνετε. Πώ. Αν, αν πατώνετε. Ποιο. Αν πατώνετε. Λέω. Πάτε για κολύμπι στη θάλασσα, αν πατώνετε. Πε μου αλήθεια, Πατώνει. Αμέ. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα ρηχά. Πάμε θάλασσα. Πάμε θάλασσα. Είχα δίκιο μήπω ότι θα λέγατε μαλακία. Είχα. Παωρινά. Ελά. Τι θέλει να κάνει είναι το Βασιλάκι το Φιδέμπορο που τον έχει. Χάθηκε. Ελπίζω να είναι καλά. Θα πάρω να ρωτήσω με μια κολλή στον ιό. Τον καιρό που τάλει ο Κυρβασίλη με τι μαλακίε και τα φίδια που τρώνε οι Κινέζοι, τον κοροϊδεύαμε. Έλα ντε. Καθίστε μέσα τώρα. Και εσείς και πάνω. Σωστό. Δεν θέλουμε να ζούμε φίδια εμεί. Καλά. Πάμε και τρώμε και βγάλει φίδια και μαλακίε. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμεί δεν τα τρώνε, είμαστε Έλληνε. Και μην με τώρα. Ε τώρα όμω θα είναι τη μόδα λόγω Ολυμπιαδάδα. Είναι τη μόδα να φάμε και εμεί λίγο φίδια. Ελά θα Καλημέρα, όπω όλοι. Καλημέρα. Τον καιρό του μνημονίου, τα χρόνια αυτά. Ναι, μου φαίνεται μη... θα πείτε κάποια ξυπναδούλα, πολύ νόστιμοι. Για πάμε. Όχι, όχι, ναι. Είχαν βουλιάσει είχαν... οι καναπέδε για να κάθονται. Mm -hmm. ναι, και... Πείτε τα, πείτε τα. Ναι, και εμεί ήμασταν έξω με τα χημικά. Για τρώγα... πείτε τα με τα χημικά, ναι. Τα τρώγαμε τα χημικά. Και πολύ καλά κάνατε, δεν φοράγατε μάσκα τότε. Ναι, και είχαν βουλιάσει. Βάλτε το μαλόξ, να σα πω που θα το βάλτε. Ναι, πάμε γιατί να τώρα. Τώρα λες να βγουνε. Ναι, να Να φίλη, Χάρηκα. Εγώ ξέρω το Κοροναίος, μετά με το σάλιο, με το Αψού. Με το Αψού Με το Αψού Ο Κυριάκος Βελόπουλος περιγράφει τους τρόπους και αυτός θέλει να βοηθήσει τον κόσμο ε, που μεταδίδεται ο κορονοϊός ένας από αυτούς είναι το Αψού Όλοι το γνωρίζουμε, το έχει πει και ο Τσιόδρας, νομίζω με την ίδια ακριβώς διατύπωση Εδώ η ιδέα από Ακροατή Πασχαλινή συνταγή τσουρέκια με χλωροκίνη επειδή πέσει πάρα πολύ η χλωροκίνη και σώζει, όπω λένε. Ε, οπότε βάλτε με στα τσουρέ και βάλτε και αυτά τα φάρμακα που κυκλοφορούν. Τα λένε οι γιατροί, επειδή βλέπουν και πολλού γιατρού κάθε βράδυ, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, να αναλύουν εκεί τα καλά. Οπότε εμπλουτίστε λίγο. Μαχλέπει, μαχλέπει συνέχεια. Αλλάξτε, βάλτε χλωροκίνη που ίσω βοηθήσει και σώσει. Ένα ε, κύριο συνταξιούχο, μάλλον ηλικιωμένο, ε, βγήκε σήμερα βόλτα το πρωί, πήγε να δει το γήπεδο τη ΣΑΕΚ. Θέλει να το δει. Πήρε το πρόστιμο 150 ευρώ. Θα ακούσετε τώρα τι ακριβώς συνέβη. Πολύ περίεργο πάλι. Είχαμε έναν κύριο, ο οποίος ήταν επιβάτης λιωφορείου. Τον κατέβασαν ναι. κάτω και η δικαιολογία του ήταν ότι πάει βόλτα να δει το γήπεδο της ΑΕΚ. Δείτε δεν Δε φιέψει Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Τι, πήγε να, δει τι πήγε να δει το γήπεδο της ΑΕΚ. Α, βόλτα δηλαδή. Ναι, τίποτα άλλο. Α, δηλαδή. Ναι, ναι. Και τι, δεν είχατε μαζί σας βεβαιώσει μετακίνηση, κάτι. Αυτό το είχα, αλλά το είχα το δώσει η γυναίκα μου. Και ήρθα εδώ, έτσι. Και είναι 150 ευρώ, είναι πολλά δεν είναι. Τι να κάνω, το δώσω να είναι για σηκό. Δεν θα παρακαλώ πολύ. 150 ευρώ για βόλτα όμως. Τι να κάνω. Εκείνη, το λάδωσε η γυναίκα μου, εγώ φταίγω. Τι να τώρα. Καλό δρόμο, καλή δυνάξη. Ευχαριστώ, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα δεν μπορώ να πω, είναι ευρία τώρα. Ακούσατε, μέσα σε ένα λεπτό τα ρίχνει στη γυναίκα του. Τρεις φορές είπε φταίει η γυναίκα. Ξέρετε τι γίνεται τώρα στο σπίτι... Επειδή γύρισε και είπε Τι χαρτιά μου δώσες", είναι αυτό που όλοι άντρε. Όλοι. Αρκετοί άντρε, ό,τι κάνει και ό,τι του δώσει η γυναίκα, δεν κοιτάνε, δεν ελέγχουν, ώστε να έχουν μετά να τα ρίξουν και κάπου. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Φταίει η γυναίκα, του θα γίνει μακελιό. Αν ακούτε εκεί στην αίθουσα, αδέλφια, ένα σπίτι. Δεύτερον, πώ θα μπορούσε τώρα ο συγκεκριμένο άνθρωπο να είχε γλιτώσει το πρόστιμο, Πώ λέγεται το γήπεδο τη ΑΕΚ. Αγιά Σοφιά Αν έλεγε στου χριστιανοταλιμπανικούς Αστυνομικούς της ιδίας κυβέρνηση Πάω στην Αγιά Σοφιά Θα του λέγανε πήγαινε παρεπιπτόντως Αν έλεγε πήγα φα φαρμακή όπω είπε ο Πέτσας χθες Και μπορείς να πας να, στον τόπο λατρείας Τόπος λατρείας είναι και ένα γήπεδο Και ειδικά όταν λέγεται Αγιά Σοφιά Θα είχε γλιτώσει τα 150 ευρώ Θέλω να πω ευελιξία, επιχειρήματα κοιτάμε τι δίνει η γυναίκα αλλά το τσεκάρουμε και εμεί λίγο για να μην έχουμε δράβαλα μια ωραία ιστορία σήμερα το πρωί στην ηλιόλουστη από τον ελληνικό ήλιο που δεν είναι τυχαίο. Ε, Αθήνα και Νέα Φιλαδέλφια το δεύτερο μέρος του λαού μας πάει και στις δεύτερες διεφημίσεις Έλα, καλημέρα, Γιάννη Έλα, Γιάννη, πάλι τι είναι. Δεν είμαι κουμμουνιστής, ούτε τσο... τσο... τσο... Ε. <δίκω> Ώ, πώς το δηλαδήκαμε... τσοσκιστής. Τροτσκιστής. Τρο... Τρο... Τρο... Τρο... τροσκι, τροσκιστής. Α, στοχέστο, δεν πειράζει, δεν είσαι πάντα. Ε, είμαι νοεμτσομσκιστής. Νοαμτσομσκι. Νο... Νοεμτσομσκι, ε, ο Αμερικάνο. Κατάλαβα. Το μαλάχας <��ω> δεν είναι πάντα πιο εύκολο από την ακρονομία καταγκιλία. η λαστρομεταναστής που τη λενε τα φασισταριά. Είδες πώς μας πολιτισμό μας; Αναγκάστηκαν να φοράμε όλοι οι μάσκες. Μπούρκες σε λίγο. Να, τα έρχεται ένα ένα. Να, τα. δεν τα λενε αυτά. Στα καραγια μας φιμώνουνε. Εδώ αποδεικνύεται επίσης ότι είχαν δίκιο οι μπάτσοι μπα... του χρυσοχοίδη που μπαίνανε μέσα στον Batman, τον Τζόκερ. Τζόκερ. Είμαστε μη όλοι μη με μια μάσκα, μάσκα και γάντια, και. Ο Batman. Και δεν του εκεί θέλω να καταλήξω. Μια που είναι εφημεριδα ή όχι ακόμα; Δεν είναι η ίδια η εφημερίδες, έχω κλειστά εχω κλείσει το βορθοκάναλα. Κρίμα, χάνεις και με τι καθαρίζεις τα τζάμια. Απλά ήθελα να σου πω ότι έχεις πολλούς θυρετισμούς και την αγάπη του από το γιο μου, είναι μετανάστης κι αυτός. Πού? Βόρεια Αγγλία. Mm. Και την έχει αρπάξει όχι τον κορονοϊόμως, ε, κρύωμα. Α, την αρπάξη. Ναι, τώρα μιλήσαμε και μου είπε ότι του λείπετε πολύ και την αγάπη του. Γιατί του λείπουμε πολύ, δεν μπορεί να μα ακούει. Όχι, γιατί αυτή την ώρα το είναι στη δουλειά του και δεν μπορεί. Να ακούζε μετά, α, από το site www.elinofrenianet.gr, ε. youtube official, α, θα το να μπει κάπου ε? okay. ναι, ναι, θα το μεταφέρω. À, σε καλό, yeah. Και καλά sí, Εσύ καλά μου για. Yeah. Σε πήρα γιατί έμαθα ότι έχει ε, πρόβλημα που έχω στο, στο πυροδομάτιό μου τον Κυριακό. Έχω πρόβλημα που έχει στο πυροδομάτιό σου τον Κυριακό. Ποιο είναι ο Κυριακό. Ο Κυριακό, να ξέρει, εγώ έχω παρεξηγηθεί μαζί του, τον έχω κατεβάσει, αλλά. Τον Κυριακό το Βελόπουλο έχει ή τον Κυριακό τον άλλο να τον. Ε, Ποιο είναι από του δύο τζούφιου. Τον Κυριακό το Μητσοτάκι που μα προστατεύει από τον κομμουνισμό. Mm, μπράβο. Τον έχει μόνο του ή μετά τη συζύγου, Έχω να ξέρεις και στα μαξιλάρια μου στο ένα έχω βάλει τον κύριο Πορτοσάλτε και στ' άλλο τον κύριο Μπογδάνο. Παιδιά πατριώτες που μας βοηθάνε να μην να μην πάρουν τη χώρα οι κομμουνιστές Αχα. Αυτό να ξέρεις είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κάθε πατριώτης να είναι αγκαλιά με τους ανθρώπου τους πατριώτες Είστε αντικομουνιστής Και να αυτά όλα τα με του κορονοιού και όλα αυτά να ξέρει. Τα κάνουνε οι αριστεροί για να ξαναπάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Καλά κατάλαβες, γιατί πότε την είχανε. Δεν είχαμε βρε τόσα χρόνια αυτό το, το τζίπρο. Α ναι μωρί, το ξέχασα, το ξέχασα ναι. Με το σφυροδρέπανο mm. που έκανε, τη διέλυσε τη χώρα, την έκανε να πούμε όπως τα μούτρα τους να πούμε. Έλα ρε τι έγινε Καλά Είμαι αυτός που σε παίρνει κατά καιρός, ρε, και σε ξεφτυλίζει. Εσύ με εξεφθύλισε εμένα Ε, πολλές φορές Δεν θυμάσαι Μπα όχι Αυτός που δε από κοντά σου ρίχνει γυγάρα Σου λέει κάτσε κάτω σε κοπάνω μωρίς Σε θύλιο και τέτοια Μπα μάλλον μάλλον τον Έλα μαλα Κακό, λέγε τι θε. Τίποτα, δεν λε τάξει. Μού μιλα έτσι. Θα σου μιλά όπω σου πρέπει, σκουπίδι. Όχι, όχι. Δεν λέγε μόρι τελευταία. Αχ, αυτό ήταν. Εχείτο, Μωρήκα. Πάρτα, πάρτα. Όπω ο Λάγκο, αγαπώ πολύ. Επήκε και δόξα και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, γερά σύντροφε. Μπράβο, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Συγκρόφησε και σύντροφοι. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Γιάννο είναι ε. αυτό, αλλά για ΣΥΡΙΖΑ ταιριάζει. <Πάσχα>, πάσχα των Ελλήνων, πάσχα, πάσχα της αγάπης, πάσχα, πάσχα. Αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησίες μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες και από την εκκλησία Είναι ο κύριος Πέτσας, μας δίνει τις οδηγίες και συμπυκνώνει το σύνθημα και την πρακτική των επόμενων από την κυβέρνηση των αρίστων, για να μην ξεχνιόμαστε κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος κλείνουμε την εβδομάδα γιατί όπως κάθε παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας αυτές θα κρατάνε γύρω στα 14 λεπτά και μας πάνε σιγά σιγά στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα θα είμαστε εδώ τη μεγάλη εβδομάδα live κανονικές εκπομπές όπως προβλέπετε καλό Σαββατοκυριακό Καλημέρα σας. παραπολιτικά. Γεια σα, τα ίδια. Η είναι εκεί ή είναι απ' έξω. Μέσα, έξω. μέσα έξω. Ναι, ναι. Μέσα έξω θα τελειώσουν γρήγορα. Οκ, okay, μέσα ναι, έξω ναι. επαναλαμβανόμενα, αν γίνεται. Επαναλαμβανόμενα. Θέλω να βάλει αυτόν το τον καλό άνθρωπο, μεταφραζόμενο το καλό ε, μαλακά σημερινά ε, από τα αρχαία ελληνικά, τον Γεωργιάδη, που να λέει πώ θα ζήσουν οι τράπεζε, και να βάλει από κάτω αυτόν μαγούλα, από μαγούλα που λέει ότι θα σε γαμίζει μα... Έχουμε ζητήσει mm. για... Έχουμε λάδια από τι τράπεζε, πάγωμα του ιδιωτικού χρέου των 2 τρίτων και παραπάνω των Ελλήνων. Ναι, ναι, ναι! Μπορείτε μου πείτε αν του κόψουμε και τι χρεώσει πώ θα ζήσουν οι τράπεζε! Θέλετε να του βάλουμε και αυτό Και να άλλο κλείσουμε Πείτε το. Γιατί οι τράπεζε πρέπει να επιβιώσουν δεν θα να θέλει να κλείσουμε και τι τράπεζε. Ε, δεν είναι. Τα σερφιάσα και να σε γάλισε, μου πείτε πώ θα ζήσουν οι τράπεζε! Θα σε γράψει! Και και το και το και Μπράβο, μπράβο. Άλλο. Α, Έχει αμαξί, έχει σπίτι, όλα τα έχει όμω πλήτη και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπι. Κύριε ο παιδί. Μου. Χριστός. Ξέρει κολπα έχει θέσεις με και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπι. Ωραία, να σου πω μια παραγγελία θέλω. Θέλω να βάλει αυτό που λέει το μήνυμα: ακολουθεί που, ε, μήνυμα για την προστασία δημόσια υγεία. Ε, στο καπάκι να βάλει μια κοπέλα που σε πήρε πριν ε, τρει εκπομπέ, νομίζω τέσσερι. Και στο σε πώ τα νοσοκομεία έκλεισε ο Άδωνη και ο Μητσουτάκη. Και στο ενδιάμεσο, εκεί που να, να βάζει τον Άδωνη να φωνάζει, να λέει ε, Μη μου πάρετε τη δόξα και όλε αυτέ τι παπαριέ που λέει. Yeah, yeah, okay. Ναι, ναι, ναι. Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Ο Άδωνο Υπουργό Υγεία απέλυσε 1500 γιατρού. Έκλεισε το Νοσοκομείο Λιμοδόνα Τική. Έκλεισε το Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων. Έκλεισε το Νοσοκομείο Αγία Λέμινγκ. Έκλεισε το Αμαγία Φλέμινγκ. Έκλεισε την Πολυκλινική. Έκλεισε το Ινστιτούτο Νοσημάτων Θόρακο. Δεν θέλει να το χρεώνεται στην Τρόικα. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Έχω βαρεθεί να κάνουμε το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμιζεν. Θα το κάνω εγώ. Ο Κυριάκο ω Πρωθυπουργό. Δεν ανανέωσε τη σύμβαση 800 γιατρών. Ακύρωσε προσλήψεις 1.500 γιατρών. Αρνήθηκε την μονιμοποίηση σε 700 γιατρούς. Η Μαρέβα κυροκροτή στα μπαλκόνια. Μπράβο! Μπράβο! Δεν μπορώ να τίποτα άλλο. Α, Γι' αυτό σου λέω Μη μου λες Εμένα για όλα αυτά Τα μεγαλία, τα παλά Για τα λεφτά Γι' αυτό σου λέω Εγώ είμαι μια χαρά Να κλαιστονά να λοιπόν το... Μια αφιέρωση για Παρασκευή τη, Βα, τη Βαρβάρα και για την Αγία Βαρβάρα με τον Τζόντρα. Φυλάκια γεια σα. Γεια σας. Μπορώ yeah. να μιλήσω με την Βαρβάρα. Από τη θέση αυτή σήμερα θέλω να στείλω. Τι τρεμένε μου ευχαριστήσει και του σχεριτισμού στην Αγία Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα ποιο είστε παρακαλώ. Αντώνη, πεζοδή. Ο Αντόνι, ο Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα, χθε, προχθε, και δεν την πήρε, δεν σου μιλάει. Πώ σήμερα θέλω να του πω χρόνια πολλά. Σου κάνει και... μουτράκια, σήμερα γιορτάζει ο Σάβα. Θα σα δώσω το Σάββα. Ε, όχι, θε αναγκαστικά ή μου είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορεί να τη τηλεφωνήσω. Yeah. Δεν λέω τι λέτε ψέματα κύριε. Καλά κάνετε. αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαβάρα. Συγνώμη. Δηλαδή, με σχολείο πάρα πολύ. Τόσο, μπορώ να τι μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη Βαρβάρα! Ναι, όχι, κάνει μου. Μού, Μουξού, κάνει. Αφού δεν τη είπατε ποιο είμαι, κύριε Τασόπουλε, σα παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιο είμαι, εντάξει, αλλά δεν τη το είπατε και πουσιάζουν ότι. Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε, εμπόδια. Μισό λεπτό και αντί. Παρακαλώ, αντώ... όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Μιλ... Ο, ο, ο Αντώνη είναι που δεν σε πειρεχθέ. Τι, να... στο διάλογο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την ακούσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαβάρα ελά λίγο πιο. Τι στο διάλογο, Δεν ακούω, Δεν ακούω, Δεν ακούω, Δεν μπορώ Δεν μεταφέρω Δεν Συγγνώμη, Το τι μπινελίκι ρίχνει. Να, ε, να ακούσω τη φωνή, φωνή της ας ας ας από ας. μακριά. Να ακούσατε. Να, να, να, να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβαρά, Ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθε. Α το διάλογο. Να, ρε βαρβαρά. μου γι' αυτά. Τα μεγαρία, τα παλάτια, τα λεφτά Ρε βαρβαρά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια. Χαρά, να κλεchτο να ναι, λοιπόν, το φούκαρα. Θα συζητήσω για την παρασκευή. γίνεται, μια φιέρωση φύγει ένα βιντεάκι. Το βγάλε το σκασμό για τον ιό, Τώρα που έχει βγει από τον Απίκο. Αν μπορεί να το βάλει, πολύ ωραίο. Την για όλο αυτό. για τον μόνο ένα αυτό που θα σου πω. Μη και βγάλε το αν προτείνεις γιατροσόφια από φλούδες λεμονιού Και το σκόρδο λες πως είναι η θεραπεία του ιού Σου ζητάω εγγενικά να κάνεις το έξι απλό, Μη μας τα και βγάλε τον σχασμό Βγάλε τον σκασμό, βγάλε τον σκασμό. Λέω αντί για σένα να ακούσω ένα γιατρό Βγάλε τον σχασμό, βγάλε τον σχασμό Σταματαβούλωσε το βγάλε τον σκασμό Αν η πανδημία για σένα είναι έρχος οι όνιστων Των μασόνων ή ή και των κομμούνιστων Με ηρεμίας το ζητάω σε θερμο παρακαλώ Μη μας τα ζαλίζεις και βγάλε τον σκασμό μια αφιέρωση για πάνω. Εγώ θέλω τα όπα μου. Θέλω τι τρέλε μου. Θέλω τι τσάρκε μου. Μεγιο τι θες? Λοιπόν, βέγκο, μην είδατε το Παναή από το σου χρωστά μου χρωστάς σου χρωστάω, μαζί με Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι τα 2 ευρώ καλύτερα από τα 17, άρα 15 ευρώ. Το θέμα της προμήθειας. Εάν κάνεις έμβασμα από μία τράπεζα σε μία άλλη αποκατάστημα, εχει περίπου την πενταπλάσια χρέωση από όταν την κάνει λεπτονικά. Ούτω ή άλλως είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσοι. Να, δεν σου χρωστάω τίποτα. Γιατίς αλλά πληρώνουν 3 ευρώ υπομίθιος. Της 17 θα ήταν η προμήθεια αντίστοιχη σε έναν από τράπεζα την τράπεζα αν δεν έκαθω το κατάστημα. Άρα μου λέτε η διαφορά του 17 με το 3 ή του 17 με το 2. Τι σου ζήτησα. 2.000. Συ τι μου δώσες. 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα. 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω. 1.000. Ένα μου χρωστά, ένα χρωστάω. Πάτσοι. Γιατί και οι τράπεζε πρέπει να επιβιώσουν, δεν φαντάμε να κλείσουμε και τι τράπεζε Έτσι ε, δεν είναι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, πρώτα και το λογιστή σου. Κονομαϊό, <σομίως> τη βγάζει φίνα η μαγιό και στη καζίνα, και ξαφνικά παθαίνει σιγκοπή. Γιατί και οι τράπεζε πρέπει να επιβιώσουν, δεν φαντάμε να κλείσουμε και τι τράπεζε Κάνει μια ζωή στρωμένη, με γυναίκα κερωμένη. Και, και ξαφνικά παθαίνει σιγκοπή. Χριστός Να κάνω και μια παραγγελιά για την Παρασκευή Τι είναι παραγγελιά Με τον Μπρέζι Μαυρομιχάλη Τον Μπρέζι Μαυρομιχάλη Πού το θυμήθηκες Ε, έσπομαι πάλι ως κορατής Ωραίος Λέγομαι Μαυρομιχάλης Τι λέει μετά Μαγιά σου Ωραίος Λέγομαι Μαυρομιχάλης Μαγιά σας Τι είμαι πρέδες Λοιπόν, τον κακό στον καιρό γαϊδούρι Γιατί μιλάτε έτσι Αυτός <Kenya> Πιπέρι. Εκεί Λε... το κακό σε καιρό. Κρίστο Λε... παιδί μου. Χριστός. Το διάλωρε, τον τόπο, κατάρματα. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά, τα μεγαλία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά να κλαίσω τον ναι λοιπόν το φουκαρά. Καλό μεσημέρι! Γεια σας! <laughs> Είναι το χαρακτηριστικό μου τα παίρνω. Δεν σου έχω συστηθεί με η έφτια Ποραφίνα. Δεν βαριέσαι. Τα φιλιά μου στον κοστάκι. Τον ακίνητο. <laughs> εγώ είμαι στη διασταύρωση. Δεν είμαι τόσο κοντά πια. Ήπα <laughs> που είσαι. Ποια διασταύρωση με, Τι με <laughs> Θα με πιάσει το φανάρι και θα έχω το νου μου μη σε μη με βλέψε το παράθυρο. <laughs> Στί ήθελα, ένα τραγού του τσίρκο συμβητόλου και του πουλικά αν μπορεί. Το τσίρκο. Το... Το... Είσαι. Καλό για Παρασκευή! Ένα Κωνσταντίνο με να ακούγεται. Ναι. Μια γκώρα, ένα κούλι και μετά θέλω να βάλει το ρεφρέιμα, το Welcome to the show του Παύλου Σιδηρόπουλου για ήταν μια μπασκλά στην Ουβασία, πατέρα που μπορεί, αδελφό, για special show. Και να κλείσει με άδονη μια σερβιέτα. Το μια σερβιέτα του άδονη. Το ξέρω, το θέλω εγώ από τα παιδιά μου, πολύ ευχαριστημένο. Και η έχει την αξία τη, μετά από τα δικά τη εφτερά και ο Κυριάκο εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον ειωδήποτε άλλο. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αξιοκρατικό κριτήριο του Κυριάκου. Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Για φέτουν για πασκάς την ομπασία Πατέρα χωρινά αδελφό για special show. Βλέπετε ένα σοκολατάκι κάτι Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για το όνομά μου Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που λέγομαι Κυριάκος Μητσοτάκης Πιστεύω ότι θα κάνει μια κυβέρνηση με τους καλύτερους που θα μπορεί να βρει Πρέπει να πάρει μια σορδιέτα Εγώ κορίτσι μου γλυκό Είχω για αυτά Τα μεγαδεία, τα παλάτια, τα λεφτά Έκλασα από τον πολύ Πόνο. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια να χλε Γιατί μου, σα παρακαλώ, συγκρατηθείτε. Αν μπορεί και αν γίνεται, και αν επιτρέπετε, από Jobs το ελλάδα. Τσακω. Γεια. Πάλι μαύρο χαλί. Πάλι μαύρο σκοτάδι πέφτει στα μυαλά των ανθρώπων Κατατήσαν το Θεό μα άδει. Πάλι παπάδε, κουμπαράδε, πάλι πατσιφωνιάδε, προέδροι. που θα ανατοθερίζουν για ένα πιτόνι. Ακόμα μαύρο χρυσό, ρασά με τσέπε, κρύψα το Θεό. Ολυμπιαδά δεν την πήρε η Ελλάδα. Μα οι σπόνσορε για μια Γελάδα για να βάζει φωτιέ. Δύο χιλιάδε τεστρε, αρπαχτέ μπάτσεστε. Άλλο για φωτιά σε κάδου μπαίνει σαν ένα Για σου Ελλάδα, μεγαθήριο. Η τιμιότητα έγινε πια. Με στο γαλαδί καστρι, κυσα Πάγω στα μυαλά σα, ή μόνο τα λεφτά σας Τι θα λέτε στα παιδιά σας Πως ταψατε μια Ελλάδα στην κοιλιά σα uh, Και φασίστες που για όλα αυτά είναι Βγάλε την Ακρόπολη και πες μου Τι από αληθινή Ελλάδα πια μας μένει uh, Τι από αληθινή Ελλάδα πια μας μένει Έλα μου βάλει μια ανοίξη Μπογδάνου, άδονη Γεωργιάδη και ό,τι πιο συχαμένο μπορεί να βάλει μετά, δεν ξέρω, κάτι συχαμένο. Ήδη θα... έχει πει πιο συχαμένο έχει μπει πριν. Ποιο είναι το μετά, να βάλω τζίμερο. Όχι, εντάξει, μην συχαμένο. συχαμένο. Και μετά βάλε τσιόδρα, βάλε πόσο είναι το τύπο, βάλε καπάκια. Βάλε καπάκια. Πού κολλάνε όλα μαζί, τι έχει τυπίσει και σένα, ε! Εγκλεισμό και χασίσει δεν κάνει καλό. Καταλαβαίνει ότι η πραγματικότητά μα ορίζεται από αυτού του τύπου, από ένα τύπο με καπέτα και γυαλιά, δύο γλίτσερα. Ανθρώπου που δεν έχει δουλέψει ποτέ και τον απέναντι το γείτονα που βγάζω βόλο το σκυλί μου και μου ρίχνει στα πόδια. Αυτό δεν έχω άλλο. Δεν <laughs> είναι αυτό, ε. ε. Συμβαίνει, <laughs> <το>. Έλα, για. <laughs> Συμβαίνει, γεια <laughs> φιλιά. Δεν υπήρξε ούτε ένα νεκρό στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένα. Καλά, μαλάκα είσαι! Τα αγνά παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά, μέσα στο Πολυτεχνείο άνοιξαν τον δρόμο με τι μεθοδεύσει τη CIA για να αλλάξει η δικτατορία στην Ελλάδα και να χάσουμε την Κύπρο. Τσακίσω τα μάτια μου την γυμνοσάλιαγκα. Σιχάτικα τώρα. Τώρα ήμουν και κάτι άλλο, ημένα με έχει πιάσει το ταξικό μου. Ε, είναι πολύ κακιά, δεν ξέρω. σω ε, για ο... λόγου ταξικού και όχι μόνο. σω για λόγου ταξικού και όχι μόνο. Βέλο μωράκι του λαού. Μια σένα νιώνο. Και το κεφάλαιο του μάρκου που πήρα στη γορνή σου. Αν δεν πε ρίξει μια ματιά, πάει μου να Πάρα πολύ, λοιπόν, Θέλω και την Παρασκευή, αν μπορεί, αφιερωμένο στον Μπόρι ένα γουρούνι λιγότερο του κελαϊδόνι. Το έχει Έχει αμάξι. Έχει σπίτι, σπίτι, ρε. Και Κάτι... θα πάθει η κοπή. <σομίου> αυτό είναι πολύ κακιά. Κακιό να. Τραξούν τώρα. Πέρασπα. Γι' αυτό σου λέω μη μου λε εμένα για όλα αυτά τα μεγάλη. Τα παλάτια, τα λεφτά Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια Χαρά να κλαιστώ, να τον άλλο λοιπόν, Ναι το φουκάρα Εγώ κορίτσι μου γλυκό Χωρίς έναντι γι' αυτά Τα μεγαλία, τα παλάτια, τα λεφτά Εγώ κορίτσι μου είμαι μια να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκάρα